brinda con el pensamiento gotita lluvia de calor mi culpa do vigí es por mi culpa señor pígame de de tu memoria aroma tierra agave πήγαμε yeah, και that's εμείς that's να εφαρμόσουμε ένα αποτυχημένο μοντέλο της Τάτσερ αυτό hey. λέει hey. αυτό το «ε» είναι δικό τους και δικό μας και όχι μόνο τα το χώμα Και το Ε, το Ε είναι πολλά έψιλων στη σειρά, είναι του Δρίτσα, ο Υπουργός του Σαββατοκύριακου, Υπουργός Εμπορική Ναυτιλίας, από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ του 3% που επί χρόνια μας έλεγε, πίστευε, δήλωνε, Αριστερός, βαθιά αριστερός της ανανεωτικής εννοείται αριστερά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται εντάξει, αλλά όμως αριστερός και έβλεπε σαν άνθρωπο συνεπή με τις ιδέες του και έλεγε ότι όταν αυτοί έρθουν στα πράγματα θα αγωνιστούν να επιβάλλουν, να εφαρμόσουν τις ιδέες τους γιατί αυτό είναι αριστερός αριστερός δεν είναι αυτός που με την πρώτη δυσκολία ή όταν εκβιαστεί, όταν πιεστεί κάνει κάτι άλλο μάλιστα κάνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που πιστεύει, αυτός δεν είναι αριστερός η παράδοση της αριστεράς αυτό αυτόν τον τόπο λέει ότι παρά τις αντικσότητες παρά τις δυσκολίες εσύ εφαρμόζεις τις ιδέες σου όλα τα άλλα είναι όλοι οι υπόλοιποι Αν θέλει να διαφέρει και να έχει και το ηθικό πλεονέκτημα τη αριστερά, εφαρμόζεις τι ιδέες σου. Αυτά πιστεύαμε για αυτού όλου και για τον Δρίτσα ειδικώ. Ο Δρίτσα έλεγε ότι το 67% δεν θα πουληθεί του λιμανιού. Ο Δρίτσα έχει μείνει στην κυβέρνηση, ήταν και στην τελετή, που έδωσε το 67% του λιμανιού στου ιδιώτες Και αυτό είναι κάτι πολύ κακό, όπω λένε οι ίδιοι. Όπω θα ακούσουμε από του ίδιου, όχι όπω μπορεί να λέμε εμεί ή Όταν λοιπόν το Σάββατο πρωί ήταν στο Χασαπόπουλο και στο Δημήτρητάκη εκεί στο Μέγα. Και τον ρωτήσανε αν εφαρμόζουν πρόγραμμα η Σιριζέη Θάτσερ. Δεν αρνήθηκε ότι εφαρμόζουν το πρόγραμμα τη Θάτσερ. Για την ακρίβεια, τη χειρότερη εκδοχή του προγράμματο Θάτσερ στι ιδιωτικοποιήσει, αποκρατικοποιήσεις Αλλά μέχρι να το πει, του βγήκε αυτό το ε, πάρα πολύ ωραίο, λογικό, κατανοητό. Να ακούσουμε το πλήρε κείμενο σχετικά με την εφαρμογή των θατσερικών κανόνων. Κοιτάξτε να δείτε, και μόνο το γεγονό ότι ε, για πρώτη φορά στην Ευρώπη έχουμε αυτό το μοντέλο της πόλης μετοχών πουθενά δεν το έχουμε. Διαφόρων μοντέλων ιδιωτικοποιήσεις στην Ευρώπη έχουμε. Δύο φορές το επιχείρησε η Thatcher αυτό το μοντέλο της πόλης των μετοχών και απέτυχε. Το IGU το... είναι αυτό που έγινε εδώ. Της το πόλης, you πόλης you. των μετοχών. Όχι θέλω να σας πω επειδή ξέρετε και εσείς, διαβάζεται διαβάζεται και εσείς θα διαβάζετε μοντέλο. Εσείς θα διαβάζετε ότι αυτό το μοντέλο εφαρμόστηκε και από η έτσι είναι. Ε, εφαρμόστηκαν επιτυχώς. Από τη Thatcher. Wat heb je daar aan? Wat heb je daar aan? Wat heb je daar Πήγαμε κατά και εμείς βάζουμε. να εφαρμόσουμε ένα αποτυχημένο μοντέλο τη Thatcher, αυτό ε, λέτε. Δεν εφαρμόζουμε κατά γράμμα το ίδιο μοντέλο, ενώ την ιδέα Κατάλαβαμε, της, της πόλης στον μετοχών. μετοχών. <χω> <χω> την ιδέα εφαρμόζουν, όχι το κατά γράμμα το ακούσαμε, αυτή είναι και η, διαφορά, η μόνη διαφορά. από Το αποτυχημένο μοντέλο τη Thatcher, όπως ο ίδιος ο Δρίτσας λέει. πρώτη φορά θα τσερικά, από πέρυσι το Γενάρη, συνεχίζεται κανονικά. Δεν θα πιάσουμε όλα τα υπόλοιπα που είπε ότι το Ταϊπέδι είναι κράτο εν κράτη, δεν λειτουργεί στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματο. Είναι άλλο Τσίπρα, άλλο το Ταϊπέδι. Εν τω μεταξύ, μια μέρα πριν, το Ταϊπέδι με το Τσίπρα το τραγασάκι και του Κινέζου κάναν την τελετή για να δώσουν στου Κινέζου το λιμάνι. Αλλά σύμφωνα με το Δρίτσα, σε ένα μήνα θα δούμε αν θα το δώσουμε το λιμάνι, γιατί υπάρχει ένα μήνα ημερομηνία. Καραγκιόζιλίκια, τσίρκο κανονικό, όλο αυτό που είδαμε και από το Δρίτσα και από του άλλου. Το έχουμε συνηθίσει είναι αλήθεια. Δεν χορταίνουμε να το απολαμβάνουμε και να το βλέπουμε, και αν δεν είχε να κάνει με τι μοίρε όλων μα, με τη μοίρα όλων μα, ίσως ήταν ακόμη πιο διασκεδαστικό. Αλλά ακόμη και έτσι είναι αρκετά διασκεδαστικό. Όπω λέει και ο αριστερό Δρίτσα, μα πίεσαν. Οπότε είναι σε αυτήν την αριστερά που λίγο να την πιέσει, που μόλι την πιέσει, αμέσω αλλάζει τα πάντα και κάνει αυτά που έκαναν οι αντίπαλοι τη. Διαφορετικά, θα έπρεπε να οδηγηθούμε στην αξιοποίηση αυτού του τεράστιου πλούτου. <Τοίς> η πίεση των πραγμάτων οδηγεί σε επιλογέ που δεν είναι δικέ μα. Εγώ έχω τοποθετηθεί κατ' επανάληψη, όχι ω μια προσωπική άποψη. Όχι σαν <Τοίς Τοίς> παράταξη, το είχατε βγάλει από Ήταν και είναι η προγραμματική θέση του ΣΥΡΙΖΑ και οι προγραμματικές, η προγραμματική θέση τη κυβέρνηση τη. Προγραμματικέ δηλώσει στην Βουλή. Δίσαι και το μάντο πιέρδε λα καβέζα, Ιελνινέρ. Δίσαι και το μάντο πιέρδε λα καβέζα, Ιελνινέρ. Η bueno. bueno. πίεση των πραγμάτων οδηγεί σε επιλογέ που δεν είναι δικέ μα. Η πίεση των πραγμάτων του οδηγεί να παίρνουν επιλογέ που δεν είναι δικέ του. Αυτό το είδαμε και πέρυσι, από το μνημόνιο και μετά. Ό,τι κάνουν δεν είναι επιλογή δική του. Το κάνουν όμω. Το κάνουν κανονικά όπω θα το έκαναν και οι που ήταν επιλογή δική του. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι ζούμε τις επιλογές τους είτε το κάνουν με χαρά, με θέληση όπως το έκαναν οι προηγούμενοι είτε το κάνουν με αγκαρία όπως λένε ότι το κάνουν τούτοι εδώ. Το αποτέλεσμα είναι ίδιο και θα ακούσουμε τώρα τα, τις αρνητικές επιπτώσεις αυτού του αποτελέσματος τη πίεση, όπως άριστα τις περιγράφει ο Πρωθυπουργό. Στο λιμάνι που έγινε ακόμα περισσότερο λιμάνι της αγωνίας από τη στιγμή που κάποιοι αποφάσισαν να το βγάλουν ολοκληρωτικά στο σφυρί Και γίνεται έτσι η ολόκληρη η πόλη, πόλη της αγωνίας. Αφού η ζωή, η οικονομία, το εμπόριο, ο πολιτισμός, η κουλτούρα της ταυτίζονται με το λιμάνι από τα αρχαία χρόνια. Τελευταίες μέρες μάλιστα ο ζει μια έφοδο που αν πετύχει δεν θα παραδώσει σε επιχειρηματικά συμφέροντα μόνο το λιμάνι, αλλά ολόκληρη την πόλη. Como toca la barriga, beso de Oaxaca. Teleftes meres malista opireazi, mia éfodo. Como pital mescalito, usanito de tu boca. Como pital mescalito, gusanito de tu boca, cantaba y lloró. Tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Mia éfodo, cantaba y lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Idiotocopion to limani καταλαμβάνουν το Δήμο, ελέγχουν την πόλη. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Δεν θα τους περάσει όμως. Τους πέρασε. Να πούμε ότι τους πέρασε. Βέβαια δεν τους πέρασε με τους προηγούμενους. Τα έλεγε αυτά παλιά ο Αλέξης Τσίπρας, κορυδεύοντας την κοινωνία, όπως κάνει κάθε... Ένα που δεν σέβεται τον εαυτό του γιατί άμα τον σεβόταν στοιχειοδός θα είχε ζητήσει και πολλά συγνώμη και θα έχει κάνει τα μισά από αυτά που έχει κάνει όλα αυτά τα έλεγε για το παρελθόν για τους προηγούμενους, για το Σαμαρά τα εφάρμοσε κατά γράμμα με μοναδική ε, ακρίβεια ο ίδιος ενώ υποτίθεται έχουν εκλεγεί για να μην εφαρμόσουν αυτά που τόσο περιγραφικά μας ανέλησε γιατί το είχαν μελετήσει σε κάθε τομέα όπως καταλαβαίνουμε τώρα που ακούμε τα παλιά βλέπουμε ότι το είχαν μελετήσει τις αρνητικές επιπτώσεις και πολύ καλά είχαν κάνει και μέσα είχαν πέσει στις διαπιστώσεις ήξεραν δηλαδή από τότε τι ακριβώς κακό έρχεται παρόλα αυτά ήρθαν να εφαρμόσουν και να φέρουν αυτό το κακό που κατήγγυλαν τότε όλο αυτό που γίνεται στο Χίλτον φύγαμε από το λιμάνι πάμε τώρα στο κέντρο όλο αυτό που γίνεται στο Χίλτον η διαπραγμάτευση με το κουαρτέτο με τους τρεις που φεύγουν έρχονται ξενυχτάνε μαζί και ο Στουρνάρας τι καλό μπορεί να βγει από μια διαπραγμάτευση την οποία συμμετέχει ο Στουρνάρας είναι ένα άλλο δευτερεύον θέμα εν πάση περιπτώσει όλο αυτό που γίνεται εκεί πρέπει να κλείσει για να πάμε μπροστά μπροστά κλείνοντας όλο αυτό αυτό που θα ακολουθήσει είναι το μπροστά όπως έχει ακολουθήσει και στα αντίστοιχα κλεισίματα του παρελθόντος των συμφωνιών και των διαπραγματεύσεων αυτό το μπροστά το περιγράφει πολύ ωραία ο Γιάννης Μπαλάφας Ναι και εγώ θέλω να πω το εξή. Χωρί να ωρεοποιεί κανείς τίποτα. Ναι. Ας περνάμε και στον κόσμο την πραγματικότητα. Έτσι την πραγματικότητα. Την η η πραγματικότητα, πραγματικότητα δεν έχει μόνο μαυρίλα. Μάλιστα. Έχει και ελπιδοφόρες πλευρές και να πω κάτι. Τις οποίες έχει ανάγκη ο κόσμος. Τις έχουμε ανάγκη εμείς. Μακάρι. Δεν σας λέει ο κόσμο αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες. Να ολοκληρώσουμε για να πάμε μπροστά. Τις οποίες έχει ανάγκη ο κόσμο, τις έχουμε ανάγκη εμείς Να ολοκληρώσουμε για να πάμε μπροστά Να ολοκληρώσουμε, αυτό δεν λέει όλος ο κόσμο. αυτό δεν συζητάμε όλοι Πότε θα γίνει αυτή η ολοκλήρωση για να πάμε όλοι μπροστά Αν είσαι στο χείλο του γκρεμού, το μπροστά δεν είναι και τόσο καλή ιδέα Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που θα το... Αποτολμήσουμε όπως έλεγε και ο Γεώργιος Παπαδόπουλος αριστερός εκτός όλων των άλλων σημαίνει και αγάπη για την πατρίδα την πατρίδα την κανονική όχι τους μηχανούς το λαό, το λαϊκό εθνικό πολιτισμό υπάρχει μια διαφορά έτσι λοιπόν σαν γνήσι οι αριστεροί με εδώ όπως θα ακούσουμε τώρα πάλι από το Δρίτσα ό,τι κάνουν το κάνουν για το καλό της πατρίδας Ήθελα μια άλλη προοπτική για το λιμάνι του Πειραιά Και Αλλά θα κάνω συμφωνή. τα πάντα και κάνει η κυβέρνηση τα πάντα. Τώρα τι να κάνει, Ακριβώς... αφού έχει υπογραφεί. Μια όχι, όχι. Πει, Αυτό που δημήτρη. είπε γράφει προσθές ήταν η δέσμευση και η υπόσχεση ότι τον Ιούνιο θα μεταφερθούν οι μετοχές από το ΤΑΙΠΕΤ στην Κόσκο. Έχουμε μπροστά μας δρόμο ακόμα. Οι πόλεις του λιμανιού αυτή τη στιγμή των μετοχών γίνεται για να ικανοποιηθούν οι δανειστές. Η πόλη του λιμανιού αυτή τη στιγμή, των μετοχών, γίνεται για να ικανοποιηθούν οι δανειστές. Πατρίδα μα είναι οι δανειστέ. Λοιπόν, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για να ικανοποιηθούν οι δανειστέ. Εμεί διαφωνούμε, παρόλα αυτά το κάνουμε. Είναι για καλό των δανειστών, παρόλα αυτά το κάνουμε. Όπω ακούσαμε πριν τον Τζίπρα, όλα αυτά δεν φέρουν ανάπτυξη τέτοιου τύπου ιδιωτικοποίηση. Παρόλα αυτά την κάνουμε κανονικά. Ο λαός υπάρχει σε όλο αυτό σαν κόνσεπτ ή στην εικόνα. Ούτε καν όπω έχετε καταλάβει, ω πληρωτή. Καλό πληρώτης, ναι προφανώς υπάρχει αν κρίνουμε από το πακέτο των 5-6 δις πόσα θα είναι αυτά που βγαίνουν από το Χίλτον ως αποτέλεσμα εθνικής διαπραγμάτευσης και υπερήφανης μάλλον γιατί κάπως έτσι θα το πουλήσουν. Επειδή και το λιμάνι πάει στους Δανιστές να ακούσουμε τα καλά των δανειστών από τον Αρμόδιο. Στόχος τους δεν είναι τα δανεικά, στόχος τους είναι τα αεροδρόμια...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 είναι η ίδια η χώρα. Και αυτό σωστό. Εμείς συμφωνούμε με ό,τι έχει ακουστεί σήμερα από τον Αλέξη Τσίπρα τουλάχιστον. Συμφωνούμε απολύτως, νομίζω και πάρα πολύ από εσάς που μας ακούτε τώρα. Ε, έχουν αρχίσει το τελευταίο καιρό και λένε για το πόσο καλά πηγαίνει η οικονομία σιγά σιγά. Το έχει πει ο παπά, το έχει πει ο Τσίπρας, το έχουν πει οι Υπουργοί, βουλευτές. Καλά οι βουλευτές βλέπουν τους δύο μεγάλους και το λένε. Οπότε το έχει πει ο Καμένος ότι το Πάσχα, τον Ιούνιο θα έχουμε θετική έκρηξη. Σιγά σιγά λένε, μιλάνε για τους δείχτες. Ξέρουμε όλη τι γίνει στην καθημερινή ζωή, το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Ακούμε τα λόγια των υπουργών, πρωθυπουργών για το πόσο καλά ε, πάνε τα πράγματα στην οικονομία, τι επιτυχίες έχουμε. Όλα αυτά λοιπόν θα έλεγε κανείς ότι είναι κάτι θετικό. Είναι όμως έτσι. Μας λένε ανερυθρίαστα ότι βγαίνουμε από την κρίση την ώρα που Στην κρίση μπαίνει ολοένα ένα και πιο βαθιά ολόκληρη η Ευρώπη, που συνολικά η ευρωπαϊκή οικονομία μπαίνει σε πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο ύφεση. Προσπαθούν να μα πείσουν ότι αλλάζει το κλίμα, γιατί ξεκινάει αυτό το μεγαλοπίβολο πρόγραμμα των αποκρατικοποίησεων, έτσι ονομάζουν τώρα τι ιδιωτικοποιήσει, που στην πραγματικότητα είναι ένα πρόγραμμα λιλασία του δημόσιου πλούτου. Δεν μα λένε όμω ότι το ξεπούλημα, η αλλαγή τίτλων ιδιοκτησία κερδοφόρων οργανισμών, δεν συνιστά επενδύσει. Δεν πρόκειται να φέρει ανάπτυξη ούτε νέε θέσει εργασία. Το ξεπούλημα, η αλλαγή τίτλων ιδιοκτησία κερδοφόρων οργανισμών, δεν συνιστά επενδύσει. Δεν πρόκειται να φέρει ανάπτυξη. Υπάρχει και αυτό το οποίο οι αρχαίοι Μόμπρόγων είχαν πει πρώτοι. Μολών λαβέ. Δηλαδή τι θα κάνουν, θα έρθουν μας πάνουν τα λιμάνια, τα αεροδρόμια. Ε, ας έρθουνε. Να αυτά, αυτά γίνονται μόνο με κανονιοφόρους κύριε Παπαλάκη. Όχι, όχι, γίνονται και με πρόθυμου. Και οι πρόθυμοι πάντα είναι οι χειρότεροι σε κάτι τέτοια σενάρια. Είναι και πιο ισχυροί από κανονιοφόρου. Μπορούν να πάρουν το οτιδήποτε, αυτοί που έρχονται απ' έξω να τα πάρουν, όταν έχουν του πρόθυμου, του σοφιοκάμπτε, αυτού που είναι αδίστακτοι και ικανοί να πουλήσουν τα πάντα, μα τα πάντα, το τομάρι του καταρχήν και μετά οτιδήποτε άλλο, για να παραμείνουν στι σχετικέ καρέγκλες Έχει πει για τα πάντα, όπω ακούσα το Αλέξη εδώ τον ακούσαμε, να λέει. Για το Σαμαρά Βενιζέλο και την κυβέρνησή του, που βασιζόμενοι και αυτοί στα στοιχεία που έβγαζαν τα χαρτιά και οι δίκτες πανηγύριζαν για τα καλά τη οικονομία. Κάτι τέτοιο γίνεται τώρα ένα μήνα από αυτήν εδώ την κυβέρνηση, που πάλι βλέποντα τα στοιχεία στα χαρτιά και στου δίκτες, προσπαθεί να μας πείσει ότι πάνε όλα καλά και θα πάνε ακόμη καλύτερα. Θα έχουμε και θετική έκρηξη ανάπτυξη, όπω είπε ο Αλέξη τον Ιούνιο μέχρι τότε. Εδώ θα είμαστε θα τα παρακολουθούμε. Ελληνοφρένεια εντός εκτός και επί αυτά 211-2008-200, τηλέφωνο επικοινωνίας αν θέλετε και εσείς να χαρείτε με όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται ή να συμμεριστείτε τις αγωνίες ή να καταθέσετε την πίεση που δέχεστε κι εσείς από τους δανειστές και τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε ε, όταν σας πιέζουν τόσο πολύ. Όλα αυτά τα ψυχολογικά στον Αποστόλη ο οποίος σας περιμένει με χαρά. Άλλοι τρόποι επικοινωνία στο SMS, γράφεται Real και Νό, το μηνυμάς αποστολής 54% και η ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι Studio Papai, κυρία LFM.gr. Νίκος Απρανίδης εθνίζει τον ήχο και αλέξη Τσίπρας, με ωραίες αλήθειε, σωστέ διαπιστώσεις, είναι εδώ. Το ξεπούλημα και τα μέτρα της λιτότητας δεν είναι σε αντιδιαστολή. Πηγαίνουν μαζί. De pechuga, mezcalito, mezcalito de magen. Voor allesmaal mezcalito, maar ook voor alles goed. Topio Tapi, jij neemt als organismo's elenge te pliro, op de Bravo! Cantava lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantava lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto Η πώληση του λιμανίου, αυτή τη στιγμή των μετοχών, γίνεται για να ικανοποιηθούν οι δανειστέ. Το ξεπούλιμα και τα μέτρα τη λιτότητα δεν είναι σαν τη διαστολή. Πηγαίνουν μαζί, κοτα γοττα γοττα γοττα Πήγαμε <Πήκαλ> και εμείς <Πήκαλ> να φαρμόσουμε ένα αποτυχημένο μοντέλο της Thatcher, αυτό λέτε <Πήκαλ> κόσμος και εγώ θέλουμε να τελειώνει αυτή η ιστορία της διαπραγμάτευσης, της αξιολόγησης, της εκταμίευσης δόσης των 5,4 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ο Μπαλάφας είναι αυτός, γέλασε δύο φορές, τις υπόλοιπες τρεις-τέσσερις τις βάλαμε εμείς τις προσθέσαμε, νομίζω είναι πολύ ωραίο και περιγράφει ακριβώς αυτό που γίνεται και με το συνέστημα και την ευθύνη που Ε, αντιμετωπίζει κανείς τα θέματα χτες έφτασαν στην Αθήνα μετά από μια απορία μια εβδομάδα, από την Πάτρα ε, ο λαός της Πάτρας με επικεφαλή στο Δήμαρχο είχαν μπει και άλλοι στην πορεία το είχαμε παρακολουθήσει, είχαμε μιλήσει και με τον Κώστα Πελετίδη την προηγούμενη βδομάδα να ακούσουμε λίγο ένα ηχητικό ήταν ο Γιάννης Μίτης εκεί τους υποδέχτηκε μεταξύ των υπολείπων χτες στο απογευματάκι όταν έφτασαν στο σύνταγμα. Για ποιον λόγο το Γιατί πρέπει να μπει ένα τέλο στην ασχηδοσία Εμείς είναι η άνθρωποι αλλά και γενικότερα ο λαό, Αξίζει μια καλύτερη ζωή Η ζωή αυτή που την καταστρέφουν όλοι αυτοί Οι οποίοι εξουσιάζουν τον τόπο τόσο καιρό Και πρέπει το κεφάλαιο να πληρώσει όλα όσα έχει κάνει Δεν κουράστηκες τόσες μέρες να περπατάς Εντάξει υπάρχει, υπάρχει κούραση αλλά το πείσμα για αποτέλεσμα Και για ξυσικωμό υπερνικά τα πάντα Παρ' όλα αυτά δεν σα κατέβαλε αυτό και είδαμε ότι φτάσατε μέχρι το Σύνταγμα. Στη Θεσσαλονίκη πάμε. 68 που προχωρήσαμε και δεν φύγαμε ούτε μία μέρα, φτάνουμε μέχρι Θεσσαλονίκη. Δεν κουραστήκατε. Όχι, καθόλου. Πόσο χρόνο είστε καταρχήν, 65. Και τι λέτε στα παιδιά σα αυτή τη στιγμή, Να έχουν θάρρο στη ζωή γιατί είναι μοναδικά. Το γιόλιο του, το χαμογελό του, το κλάμα του δεν αντιγράφεται. Θέλαμε να δώσουμε ένα στίγμα να ξεκίνει ξεκάθαρο και να ακουστεί δυνατά και βροντερά το ότι οι άνεργοι, οι εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι χιλιάδες άνεργοι στην Πάτρα έχουν και αυτή η δικαίωμα στη ζωή και την εργασία. Αυτά τα 250 χιλιόμετρα ήταν δύσκολα, ήταν αγωνιστικά, αλλά ήταν κερπιδοφόρα. Είναι μια αρχή σήμερα στο Σύνταγμα και όχι το τέλος των αγώνων μας. Έτσι, μια μικρή ηχητική γεύση όλων αυτών των πολύ σημαντικών και πολύ ωραίων που συνέβησαν χτε βέβαια. Αλλά το πιο ωραίο ήταν όλη τη βδομάδα εκεί όπου έφτανε η πορεία στις πόλεις από όπου πέρασε, η υποδοχή που γίνονταν, η τόνωση και αυτών που πορευόντουσαν αλλά και των υπολείπων. Έβλεπα και κάτι φωτογραφίε, βγαίνανε από τα σούπερ μάρκετ, από κάτι άλλε επιχειρήσει να του υποδεχτούν έστω να κουνήσουν το χέρι λίγο. Ότι κάτι γίνεται, κάποιοι μπορεί να κάνουν, όχι κάτι σημαντικό και σχεδόν το αυτονόητο εδώ που έχουν έρθει, αλλά. Έλα που δεν γίνεται ακόμη και αυτό το αυτονόητο από άλλους που θα έπρεπε να συνέβαινε σε μεγαλύτερη κλίμακα. Έστω και αυτό είναι εκτιμητέο, αν αναλογιστεί ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης αυτά θεωρούνται τελείω ακραία, δεν συμβαίνουν και προσπαθούν με κάποιους άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν και αλλού αυτά που προσπαθούμε και εμείς εδώ. Αποτελεσματικού σημεί, ξέρετε την απάντηση, σε αυτή την Ευρώπη η αποτελεσματικότητα είναι πολύ σχετική. Λαός, μέρος, Α Έλα, καλησπέρα, πεθαρά μου, τι κάνει. <laughs> το στρίβει ο... το μισό λεπτό. Α, το στρίβει. Ο μεγάλο κυριβασίλη θα έρθει τώρα από την πάτρα που έρχεται. Γιατί σήμερα, αύριο, έρχεται κοινέτα μέγαρα από εδώ από εκεί. Φαντάζομαι θα έχει μια νταμιτζάνα κρασί μαζί, κούτσα-κούτσα, λες... καταφέρει. Οχτάρι-οχτάρι μπορεί να φτάσει. Μαζί με τον πελετήρε να προϊπαντήσουμε και τον κυριβασίλη. Μέσα. Όταν λες την αλήθεια, εγώ λέω την αλήθεια, τι λε τραμπά. Ρε... Καθάτα στο τσέπια με τι αλήθει, όχι σε μένα. Όταν λέει την αλήθεια, η γλώσσα του φάει ροδάνε. Όταν λέει ψέματα και όλα αυτά που τα οποία σου έχουν πίνα, πει η γλώσσα σου κάνει και σαρδά, κάνει και κόλπα τέτοια. Κάτσε, δεν περίμενε, γιατί και άνθρωποι που λέγαν την αλήθεια Ρωδέ. κάνουν Ρωδέ. σαρδά. Όπω ο Σημίτη, ο Γιώργο περίμενε. Ή α πούμε ο καραμαλί που δεν έκανε σαρ. Άντε να συ και εκεί. Ο σαμαρά που δεν έκανε τόσο σαρδα. Λέγαν την αλήθεια. Είναι πολύ διαβασμένη όμω. Σε μέρά σε ένα που λένε ψέματα διάβαστε. Άλλο. Δεν ήταν να κάνει παπαγαλιέ και την γλώσσα του Να πει την αλήθεια όπως την συνέγαίνει στην αρχή πριν, αλλάγαστικά κάνει αργά και διάφορα. Ο, ο Τήπα, το ο τσίπρας, το, αγγελάδο, το πάρα πολύ ωραία. Επιτυχημένα, πριν γη, τη δεύτερη φορά. Το τι έλεγε την αλήθεια πριν είναι λιποσυζήτηση Οκ, okay, το ακούω. Το ακούω είναι τη βολική αλήθεια. Θέλεγα τέλο πάντων. Έλαγιά. Θέλω να μου αυτό με το θυμιατό, την πίσω για Σήμερα δεν έχει Έπρεπε να έχει πάρει από χθε Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ρε. Θέλω, πει, θέλω Εντάξει, εντάξει, θα στο βάλω σήμερα, φίλε. Βάλω, μουλάτε. Θα στο βάλω σήμερα, να είσαι καλά. Είμαι ελληνοφρενή, να το ξέρει. Σιριζέο είσαι και δεν το ξέρει. Ελληνοφρενή είμαι. Σιριζέο και δεν το ξέρει. Σιριζέο είμαι εγώ, με πατέρα να πούμε. Άσε τον πατέρα, αγάπη μου, τι έκανε ο πατέρα σου. Και... Τι κάνει εσύ, Άσε τον πατέρα. Ήταν ο Αυτό που ξεθάβεται όλοι εσύ και καπηλεύεστε και, και του πατέραδε. Με κυνηγάνε όλοι οι αποστόλοι. Κουμουρδίζει με και με κυνηγάνε όλοι, μου λένε να πούμε διάφορα. Εσύ Τα τι κάνει, Άσε τι ποιο Να πούμε στον κύριο Λεβέντι ότι η μου γίνεται κάποιος μόνο μετά μεταθέσματον. Εξαίρεση αποτέλεσε ο Αλιάγας. Έλα, ε, έχω καλύτερη ιδέα. Από ποιον? Να μην τον κάνουμε δρόμο, να τον κάνουμε στάση στο μετρό Θεσσαλονίκης. Α, βολικό μου φαίνεται, ναι. Ναι. Από το Southampton. Southampton. Είς, Είς, Southampton. Ναι, ναι, ναι. Μωρή. Πώ πάτε στο πρωτάθλημα εκεί? Άστα να πάνε τώρα. Τον δεν... ψηλοποιείτε τελευταία, βλέπω. Δεν βλέπω Super League, αλλά Premier League είμαι φανατικό. Λοιπόν, κάτσε, θέλω να σου πω κάτι σοβαρό τώρα. Άστα no. Southampton. Εσύ πω. με πείτε στο Southampton να μου πει κάτι σοβαρό. Τι λε, Μωρή. Ναι, Μωρή, περίμενε να σου πει. Λέγεται. Είμαι πέρα. από πέμπ. Λοιπόν, είπε ο, ο... πρίνα Σίμιο ότι λέει ότι οι βουλευτέ βγαίνουν και με αυτά που λένε ξεστιλίζονται. Ότι πρέπει να ντρέποντε και όλα αυτά. Νομίζω ότι. Του χαϊδεύετε λίγο του ψηφοφόρου στην Ελλάδα. Ο Θήμιο θα έπρεπε να πει. Εμεί. συγκεκριμένα. Ναι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό να τελειώσω τη σκέψη μου. Λοιπόν, θα έπρεπε να πει λοιπόν ο Θήμιο ότι οι βουλευτέ είναι ένα καθρέφτη για του ψηφοφόρου. Και αν κάποιο σου να ντρέπετε, είναι ο κάθε ψηφοφόρο που συνέχεια, κάθε φορά και κάθε φορά ψηφίζει και βγάζει αυτού του βουλευτέ. Κάτι ίδιο. που δεν έχουμε ξαναπεί. <ΣΣΣΣ> Είσαι μόλι στο Σάουθάμπτον και δεν έχει πάρει χαμπάρι. <ΣΣΣΣ> Ασχολήσου λίγο με την μπάλα και εμά. Τι άλλο έχει το Southampton μωρί εκτός από την ομάδα Έχουμε να λέμε κάτι άλλο για το Southampton Έλα ρε αποστολή τώρα γιατί να με, με παίρνεις Να σε με παίρνω ωραία ωραία Πες μου τη σπεσιαλιτέ του Southampton Πες μου ωραία Ποιο είναι το καλύτερο φαγητό α πούμε το Τόπιο. Το ντόπιο είναι fish pie Ψαρόπιτα Πολυγουρευτό φαίνεται <laughs> Είναι πάρα πολύ ωραίο συμπληροφορώ Όταν εμείς μωρί φτιάχναμε μαγειρίτσες Εσεί <Εσύς> τρώγατε ακόμα βελανίδια. Φι yeah. σπάει, yeah. ποιο σκέφτεται να κάνει ψαρόπιτα. <Τι> το πατάτε <Τι> με το ψάρι που <Τι> τρώνει οι άλλοι βλαμμένοι στο Λονδίνο να το καταλάβω. Αιδεία, να το καταλάβω. <Τι> <Τι> <Τι> που δεν ταιριάζει τώρα πατάτα με το ψάρι, αλλά τέλο πάντων, <Τι>, τι κάνετε. <Τι> Πείτα με ψάρι. <Τι> <Τι> <Τι> <Τι> με τον κάθε τόπο. Ποιο τόπο, Μωρή, θα φας την πίτα και σου σηκωθεί το κόκκαλα από την πίτα στα ξαφνικά. Έχει μάθει η πίτα να είναι κάτι μαλακό, όχι να έχει χμηρά. Να σου πω, τι Oh. Δεν πάω το Σαβθάμπτον, yeah. έχω προηγούμενα. Έλα σε αποστόλη γιατί τι έχει. Δεν δε, κάτι με στο Σαθμ. Αυτό που, που σου δημιουργεί ένα σαρδάμια να το πει, κάτι με το χρήμα ξέρω. Πίσω από το Σαουθάμπτον, κάτι κρύβεται. Πε μου τι. τι είναι πιστεύει. το Νόρθαμ. σε και τα μέτρα της λιτότητας δεν είναι σε αντιδιαστολή πηγαίνουνε μαζί Αλέξης Τσιπράς από τα παλιά αλλά τόσο επικίερο σήμερα όση η δακρίζεται από τα γέλια έχετε επιλογή κοματική το σύριζα. όση δακρίζεται τώρα γενικός όσο λέει κι ο Μπαλτάκος έχετε επίσης επιλογή Απευθυνόμαστε πρώτα απ' όλα σε εκείνου του ψηφοφόρου Νέα Δημοκρατία οι οποίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν σε δύο εκλογέ. Από εκεί και πέρα, απευθυνόμαστε σε όποιον πονάει την Ελλάδα, σε όποιον δακρύζει όταν ακούει τον εθνικό ύμνο και βλέπει τις σημαίες στον Ε, είστε πολλοί. Είστε πάρα πολλοί. Έχετε επιλογή πια. Είναι ο Μπαλτάκο. Δεν ξέρω πια άλλοι θα πάνε εκεί μαζί το να φτιάξουν αυτό το κόμμα. Σε αυτό όμω το κόνσεπτ ανήκει και ο Άδωνη. Αλλά έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν... Είναι ο δεξιό. Και δεν το ντρέπουμε καθόλου γι' αυτό. Τι ορίζει τον δεξιό. Τι είναι ο, δεξιός, ο... Είναι ο άνθρωπο ο οποίο σέβεται την παράδοση. Του αρέσει <Τι> το <κατσίκι> αρέστο, τρίπτυχο, πατρίστη, θρησκεία, οικογένεια και δεν ντρέπεται γι' αυτό, δεν το θεωρεί χουντικό. Ναι. <Τι> καλά. Κατεβάστε τι κούττinhε με μαζί καλάμάτια και μα μπουτσώνε με πόδια και με χέρια. Είναι αυτό ο οποίο ακούει εθνικό ύμνο και συγκλονίζεται. <Τι> <Τι>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 Δεν βρίσκεται κοινά. Με σίγουρο και ο Άδωνη θα δακρίζει με τον ίδιο ακριβώ τρόπο που δακρίζει και ο Μπαλτάκος όταν βλέπουν τη σημαία. Όλοι αυτοί γενικώ, όλα αυτά τα χρόνια, τι δεκαετίες δακρίζουν με κάτι τέτοια Λαό μέρο Β και συνεχίζουμε. Ε, το τηλέφωνο να μιλήσω με τον Αποστόλη θα ήθελα. Ποιο είναι? Σημειώνεται. 090 252 69 69 69. Εσύ, Αποστόλη. Ε, όχι, παπά, δεν είναι αυτό που νομίζει. Είδε, τι άλλο είναι. Κάτι άλλο, κάτι άλλο το κάνω για χόμπι αλλά δεν είναι συμβουλές δίνω για μαθηματικά Τώρα ακούω την ακροάτρια που αναρωτιέται γιατί κρύβεται τι φάτσε, Λέει και δεν σα βλέπουν κτλ. Εγώ σα έχω δει σε κάποια φάση τέλο πάντων έχει σημασία. Πού? Τώρα αυτά θα... δεν λέγονται. Όχι, έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Θέλω να πληροφορήσω, Λουμπνίνα Κροάτρια, ότι μιλάμε για μεγάλε κάρτοβατσε. <σομίως> <σομίως> και οι δύο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό το, το, το σκατένιο το τέτοιο σου βγάζει κάτι. Δεν έχει δει ταινίε. Δηλαδή έχει δει η <σομίως> Ρόττο Ραντίνο που ήταν ο ρεοζικόμενο. Μπράβο, ο Τσάλλο που ήταν ο πιο σεξιάσχημο. Είχε δει το ματσέτε α πούμε. Τι ήταν ένα ωραίο γκόμενο, τον θέλαν όλε. Μπράβο. <Λεύε> ο Λέμι, ο πιο έξι άντρα με την πιο φάτσα για κάτι. Ο Λέμι, είδε, να τα λέμε όλα, φίλε. Αυτό που λέμε. Ότι <Λεύε> τη κατόφατσα έχει μια ομορφιά σε παίρνω από την άλλη του κόσμου και πρέπει να είμαι ο πρώτος που σε παίρνει από Αφρική. Από Αφρική με παίρνει. Από Αφρική σε παίρνω. Πού δηλαδή, πού, πού στην Αφρική? Απ' την Κάνα. Απ' την Κάνα. Από την Κάνα. Λοιπόν, καλύτερα είμαστε... Τη Μελίνα είμαστε. την Κάνα. <laughs> Έχουμε χιούμορ στην Ελλάδα, καλό, βαστάει. Τσουτσούνια με γάλα ή τσάμπα με παίρνει. Όχι, δε, τίποτα, φήμες, φήμες Θέλω να σου πω κάτι Τηλέφωνο τι? στο αστυνομικό τμήμα Να κάνω φάρσα από κάτω τηλέφωνο Και τους λέω Έρχεται ο κομμουνισμός Και τι μου απαντάει Πες να πάρει φορά. Τι είναι αυτός είπες μπάτσο, μπάτσο, ναι Τι θα έλεγε ο μπάτσο, άλλο θα έλεγε Αλλά και μπάτσο να μην ήταν Πες του να πάρει φόρα Να έρθει μας κλάσει μια μαντρανι*** του καπιταλισμού Ποιο είναι πιο οργανωμένος Σκέψου το, το κάτω. Ναι, καλημέρα, την κυρία Σταυρούλα θα ήθελα. Κύριε. Είμαι η φωτεινή κουτί. Για το διαμπαίνω στα τρίκαλα, τι κάνετε. Έλα, κύριε φωτεινή μου, τι κάνει. Καλά είστε. Καλά, καλά. Απλώ, πήρα να μάθω αν είναι να τάσσε. Σα έστειλε το συμβόλαιο. Ο νικεστή λέγεται Κούρτη Άρη. Ο Άρη, ναι, ναι, ο Άρη. Σα τα στείλε τα χαρτιά. Καλό παιδί μου, τα στείλε τα χαρτιά. Άντε, ωραία, ωραία. Γι' αυτό πήρα. Εντάξει, προχωράμε τη Λουδίρα. Προχωράει το θέμα γενικώ, προχωράει. Ωραία, Ότι, όταν. Έχει Θέμα, ο ενοικιαστής θέλει να βάψει τους τοίχου Στα χρώματα του ΣΥΡΙΖΑ ah. Είναι σύριζα; δεν μου τα είπατε <laughs> Δεν ξέρω, δεν ξέρω Πω, πω. <laughs> και <laughs> έχει κάνει <laughs> του τείχου μοβ και του γέμισε ελπίδα. Α, παναγία μου, πώ θα βγει και ο Ιττήγιο Βίλνιου. Αφήστε, αφήστε και είναι τα, αφήστε τα. Κίνητα, ντουβάρια γεμάτα ελπίδα. Και πιστεύει τον ντουβάρ την ελπίδα που γράφει απ' έξω. Βρέπει πάνω. Αφήστε τα, κυρία μου, τέτοια. Πάσαμε, πώ θα συνεννοηθούμε. Είδατε, μιλήσατε μαζί, Είδατε. Μίλησα, αλλά δεν μου είπατε ότι είναι η από την αρχή. Ε, πρέπει να σα του πω, ναι. μου γιατί έχει κάνει όλου <laughs> του τείχου μοβ, ρο και τέτοια. Ανοίγει την τουλάπα και από μέσα είναι πασόκ κρυμμένο. Ναι. Είχε κάτι ήλιους πράσινου μέσα στην τουλάπα του έβαλα, μην του βλέπει ο κόσμος ο πωλής. Βρε τι πάθαμε. Τέλο πάντων, δεν πήρα Θα το χρεώσω κάτι παραπάνω, Στο λέω καθαρά. <laughs> Ένα πεντάρκο παραπάνω του έβαλα. Oh. Πω, πω. Δεν πειράζει, α πρόσεχε. Έτσι. Ε, οπότε τώρα, εγώ όταν είναι έτοιμα τα χαρτιά, πώ θα τα στείλω, θα, θα με χρειαστείτε να πάω εγώ στα τρίκαλα να τα πάω. Μπορώ να τα στείλω με ένα κούριερ. Όπω θέλει. Δηλαδή, θα τα στείλετε κατευθείαν στα τρίκαλα. Άμα θέλετε, τα στέλνω και στα τρίκαλα. Όπω θέλετε, εσεί. Πάρτε με τι είναι πιο σωστό ή τι πιο αυτό. Εγώ δεν τα ξέρω καλά αυτά τα διαδικαστικά, α πούμε, τα θέματα. Εσεί που ξέρετε. Θα τα βάλω θα τα βάλω σε ένα λεωφορείο που μεταφέρει μετανάστε, πρόσφυγε. Ναι. Να στα φέρει το πέρασμα περνάνε από τρίκαλα είναι και αυτό, θα περάσουν ναι. και από εκεί. Ναι. Παντού πέρασε. Ή και με το πόδι τώρα που το σκέφτομαι. Αυτοί φεύγουν από τον πυριακό, κάθε τόσο φτάνουν επάνω ειδωμένοι. Θα του δώσω, άμα είναι τα χαρτιά, θα περάσουν κάποια στιγμή να κάνουν και τη δουλειά. Άντε, σωστό και αυτό. Αλλά φοβάμαι, θα βγουν οι Αδονέοι, θα λένε μα παίρνουν τι δουλειέ. Τέλο πάντων. Χάρηκα πάντω. Και εγώ, χάρηκα. Να είσαι καλά. Και θα τα πούμε πάλι. κόσμος και εγώ θέλουμε να τελειώνει αυτή η ιστορία της διαπραγμάτευσης, της αξιολόγηση, της εκταμίευσης δόσης των 5,4 δις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όλα θα γίνουν έτσι πολύ καλά, όπω πολύ ευχάριστα τα παρουσιάζει ο Γιάννη Μπαλάφα. Και έχουμε και ευχάριστη είδηση. Θα την ακούσετε τώρα πάλι από το στόμα του Γιάννη Μπαλάφα. Είναι ωραίο όταν βγαίνει σε Σαββατοκυριακάτικε εκπομπέ. Γενικώ είναι ωραίο που τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι Υπουργοί, βγαίνουν σε εκπομπέ κυρίω του Σαββατοκύριακου που είναι πιο χαλαροί και έχουν να προσφέρουν περισσότερα στη Σάτιρα. Θα ακούσουμε εδώ τώρα τον Γιάννη Μπαλάφα να λέει την ευχάριστη είδηση ότι τα μέτρα δεν θα είναι αιώνια. Και να πω και κάτι άλλα μου επιτρέπεται και έχει μια έλατε, σημασία από πέρα. Κύριε Παλαφα. Ορισμένα μέτρα τα οποία είναι αρνητικά και το ξέρουμε. Είναι, είναι δεν σημαίνει ότι θα ανεώνια. Δεν σημαίνει τα αιώνια. Εμεί έχουμε δείξει δείγμαγραφή. Πει... Η δεδομένη πολιτική βούληση να αλλάξουν σε μια επόμενη φάση σε 6 μήνε, σε ένα χρόνο, σε ένα μισό χρόνο, βελτιωμένη οικονομική κατάσταση. Θα μα δώσει τη δυνατότητα θα χρέους, να, να, να αλλάξουν και μερικά αυτό... πράγματα προ το καλύτερο. Γιατί εδώ Θεού. Θα τα αλλάξουμε. Βελτιωνόμενη οικονομική κατάσταση, η οποία έχει αρχίσει ήδη να βελτιώνεται, το βλέπει ο καθένας, όσο βελτιώνεται η κατάσταση τόσο θα αλλάζουν τα μέτρα, προς το καλύτερο δεν θα είναι αιώνια. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, το οποίο το μεταδώσαμε γι' αυτό το λόγο για να σας κάνουμε να νιώσετε πιο θετικά. Ο Δρίτσας, έτσι τελειώνοντας, δίνει τον ορισμό, τη διαφορά για την ακρίβεια του πουλό και του ξέπουλό. Και Τώρα ορόλα ται... να, να, να το κάνει αυτό το ταύπο. Αυτό λέμε, Ξεπουλά το ταπέντ. Πολλά να το κάνει. Δεν χρησιμοποιώ τη λέξη ξεπουλά, πουλά όμω. Αυτό. Το Ταϊπέ δεν ξεπουλά, πουλά. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Δύο γράμματα. Ένα ξέμ το οποίο τοποθετείται μπροστά κάπου εδώ και κάπω έτσι φτάνουμε στο τέλο για σήμερα. Γιατί έχουμε και το λαό, το τρίτο μέρο που θα μα πάει στο μαγκαζίνο. Γιάννη Παπαδόπουλο. Όλα τα νέα από την ε, Τρόικα Κουαρτέτο που διέκοψαν το πρωί 6 ώρα. Θα ξαναρχίσουν στι 3 το μεσημέρι για να τελειώσουμε όπω είπε ο Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει και αυτή η διαπραγμάτευση. Η ανεξάρτητη. Ελλάδα προχωράει κανονικά το βίο της, όπως το βλέπουμε τα τελευταία έξι χρόνια. Αυτές οι εικόνες, νομίζω, μένουν στην ιστορία ως εικόνες ανεξαρτησίας, εθνικής κυριαρχίας και υπερηφάνειας. Εμείς το βράδυ έχουμε τη τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10, μόλις τελειώνει η Μουρμούρα στον Α, νέο επεισόδιο και σήμερα. Ο Λαός είναι τώρα, σας αποχαιρετούμε όλα να πάνε καλά. Πέδω, αλλά δεν έχω κάνει σεξ μαζί λήτη. Πόσο καιρό, Ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Έμαίνει. Ποιο τη ρώτησε παιδί μου δεν με αφήνει, βάρα σαν άντρα εκεί. Πήδα σαν άντρα, Ξέχνα το Δεν δε δε η μαμά τη. Και τη μαμά μαζί. Θέλω και τη μαμά σου παίσει, είναι και ταινία. Ξεκίνα το με την ταινία, θα ψηθεί και η μάνα και η κόρη. Δηλαδή άμα τι κάνω πρόταση λέει, θα το δει αλλιώ. Κάτσε, Άρασμα. τι πρόταση γιατί είσαι και μαλάκας. Πρόταση τρίου. Α, τρίου. Ναι, πρόταση τρίου να κάνει. Να μπροστά για να μην τρέπετε, γιατί δεν μπορώ να τι Ναι, ναι. Ότι εσύ ας πούμε, Τις έχεις τις δύο στο τσεπάκι, εύκολες Και θα κάνεις και να σε τρίο, καραγκιόζω Γεια σου καφύγμα από το λάγκιο για να θυλαμβώσει. Όπω πούσε, τι κάνει. Πού Καλά ρεφίλε, να σου πω, πε αυτή την κοπελίτσα που πήρε προχθέ και μεύριζε. Τερισστεί την, την αδελφούλα μα την ψηλή τη φωνύλα, αυτό το κοριτσάκι που με προσωπικά. Θε του να μην βγαίνει στο ραδιόφωνο, ρε φίλε με αυτή την ψηλή φωνούλα. Γίνεται ρόμπα γελάνε και πέτρε, τρεμά. Κα. Εσύ πώ θα και έγινε αυτό εσύ, δεν έβγαζε του ακροατέ να τα κόκονται μεταξύ του. Για την αντιπαράθεση. Το κάνω να σου πω την αλήθεια γιατί να παιρασίστηκα, όμω, ε. Πω, σε να τα λε. Εγώ είμαι πέντε χρόνια κρατήσω, μου αρέσει Γι' αυτό παίρνω, λέω την άποψή μου, τα πολιτικά μου όλα, σέβομαι την άποψη του άλλου. Δεν έχω επιτεθεί προσωπικά φίλε σε κανένα, δεν έχω βρει κανένα, μπορώ να βρίσκω τους πολιτικούς ή εσένα μεταξύ μας. Αυτό το που... Να και το αριστερό πουλα με την ψηλή φωνούλα, γιατί τον άφησε και με έβρισε δημόσια. Ε, γιατί δεν θα έπαιρνε τώρα να πει αυτό, κατάλαβε. Ε, γίνεται ταραμπέρι, παιχνίδι Κοιτάξε. φίλε, marketing. Κοιτάξτε να δει, φιλαράκι, οφείλει να πει την απάντησή μου. Θα την πω. Να μην συνεχιστεί αυτό το σκηνικό, γιατί είναι πολιτικό. Θα την για να συνεχιστεί, να σου πω την αλήθεια μου. Έχει ένα πολύ ωραίο λήφο, μια πολύ ωραία εκπομπή. Παρότι φαντάσου δεν συμφωνούμε πολιτικά, εσύ αριστερό. Αριστερό είναι ο Τσίπρα, όχι εγώ. Το άφησε και με έβρισε, θα πει λοιπόν την απάντησή μου. Σε υπερασπίστηκα κάνει με αδικής, ε, αλήθεια. Πέσω κοριτζάκι λοιπόν, να μην βγει την τη Πρέπει να γίνει και μετά να βγει να γίνει και πιο του και μετά να να εμένα και προσωπικά και απρόκλητα, χωρίς να Υποψιάζομαι ότι σε ξέρει. Γι' αυτό τα είπε, είχε στοιχεία. Γιατί μεταξυντή. Είναι, είναι Τόσο το χειρότερο, αν είναι ταξεντη να σου πω κάτι, η εκπομπή σου έχει ένα ωραίο είδο παρότι λε μα. Έχεις και γελάμε και ωραία και αυτά. Έχεις να βρεις και κάτι. Τώρα τι να κάνεις; Θα βάλεις ο ακροατέρα να πάντα κοντά με τα ξυστούς για να βρεις ονειρονόμον. Ευπαρές; Κάντε πάμε σε έναν ενήλιο, δεν έχει νόημα τόσο καιρό μιλάμε για τον ενήλιο και δεν βλέπουμε. Σκιστείτε. Όταν ο Τσίπρας αναφερόμενος στο βουνουτού που ζηλεύει είπε πως το τρίτο πρόγραμμα είναι το μόνο στο οποίο δεν συμμετέχουν προς ώρας Τι ακριβώς εννοούσε? Ότι αύριο μεθαύριο αλλάζουν τα πράγματα Δεν μπορεί να δεσμευτεί για κάτι που δεν εγγυάται Εγώ καταλαβαίνω ότι σημαίνει δύο πράγματα Ή ότι μπορεί να μπουν στο πρόγραμμα μετά Ή το ότε, ότι έρχεται τέταρτο μνημόνιο στο οποίο θα συμμετέχουν Έλαβε μου μία ώρα να συμμετέχω. Τι μία ώρα, μωρέ, ψέματα όλοι. Τσίπρα, έχετε γίνει. Μίλαγα με ένα σοβαρό αριστερό. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπο παραμένει ακόμα ΣΥΡΙΖΑ. Άμα ε, είναι ΣΥΡΙΖΑ, σοβαρό και, και αριστερό, δεν το λε. Ούτε το σοβαρό ισχύει, ούτε το αριστερό ισχύει. Συμφωνή σωστά. Ήτανε κάποτε ΣΥΡΙΖΑ. Και μου είπε ότι το μεταναστευτικό, και σε λόγο γιατί ξέρει ότι με αντιφασίστα, μπορεί να μα γυρίσει μπούμεραν με κάποιε ενέργειε. Δηλαδή είναι προκλητικό να μπαίνει τώρα μετανάστη και... ή ο πρόσφυγα και να λέει θέλω σπίτι, θέλω φα ή θέλω τώρα θέλω τάλλο. Λίκιο έχουν κατά μία ένεια ενια... όταν όμω κοινάμε εμεί. Το άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και να το προσέξουμε είναι ότι αυτοί που κυβέρνηση μαζί με τι π... τράπεζε και την π... Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ψηφίσει νόμο που οι τράπεζε θα παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων και θα τα δίνουν για να σεγάσουμε μετανάστε. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ σαν αντιφασίστα που έλεγα και σαν άνθρωπο να πάω και να βάλω φωτιά στο σπίτι μου όταν μένει μετανάστες. Θα πάω να βάλω φωτιά στο γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, στην τράπεζα και στα γραφεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πάρα πολλοί κόσμο, άμα γίνει αυτό, θα πάει Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε και να μην επιτρέψουμε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Ξεκόρα λίγο με αυτά τώρα. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Σε χέρια ιδιοκτήτη είναι πιο επικίνδυνο. Κανένα σπίτι Λέρω. σε χέρια ιδιοκτήτη να τελειώνουμε. Κανένα σπίτι σε χέρια δανειολήπτη. Αποσόλια θα είναι καλύτερο. Κανένα Κατά τη ιδιοκτησία, δανει... παιδιά. Βιώνουμε κομμουνισμό που δεν εκτιμάται. Και θα γράψει ο ιστορικό του μέλλοντο ότι πέρασε ο κομμουνισμό από δίπλα μα και δεν τον πήραμε χαμπάρι. Και Περνάει και ο κομμουνισμό μπροστά από τα μάτια μα με τον Τζίπρα. Ζωα το ξεπούλημα. Και τα μέτρα τη λιτότητα δεν είναι σε αντιδιαστολή. Πηγαίνουνε μαζί. Το οποίο τα είπε είναι ένα οργανισμό που ελέγχεται πλήρω από του δανειστές. Μπράβο! Και ύστερα μου λέτε γιατί σας κατηγορώ ότι έχετε ξεπεράσει τη Θάτσερ Η πόλη του λιμανιού αυτή τη θυμή των μετοχών, γίνεται για να ικανοποιηθούν οι δανειστές Το ξεπούλημα Και τα μέτρα τη λιτότητα δεν είναι σαν τη διαστολή. Πηγαίνουν μαζί, Πήγαμε Κατά και εμεί να εφαρμόσουμε ένα αποτυχημένο μοντέλο τη Τάξερα. <Ρίμα>